Είναι ένα γεγονός το οποίο πράγματι όταν το μάθαμε μας εξέπληξε αρνητικά διότι ομολόγω ότι δεν το γνωρίσαμε γιατί δεν μπορεί ο να ιατρικός λόγος να Πότε και πόσε άδειε παίρνει ένα γιατρό, αλλά μα το έκανε γνωστό μέσα στην απελπισία του και του ενημερώσαμε ότι θα τον βοηθήσουμε με την έννοια δηλαδή ότι πρώτον θα δημοσιοποιήσουμε το θέμα και δεύτερον θα καταφύγουμε σε νομικέ διαδικασίε κατά των υπευθύνων. Με λίγα λόγια, ο κ. Ιμψερήδη, περί αυτού πρόκειται, είναι ένα εξαίρετο παιδί, ένα εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίο βρίσκεται στι επάρξει εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 6, 7, 8 Αντικαταστήσα από τον άλλον ο οποίος για τον ίδιο λόγο και έφυγε από την όσο και πήγε στην Κρήτη. Το είχαμε πληροφορηθεί τότε πω, αυτό, το είχαμε αυτό κύριε Μαντά, ότι τα βρόντιξε γιατρό επειδή δεν του δίνανε άδεια, γιατί δεν το θυμάμαι τότε. Όχι, η δημοσιότητα, η δημοσιότητα δεν βγήκε. Ναι. Αλλά γνωρίζω ότι ο, ο κύριο λόγο ήταν αυτό. Δηλαδή, όποτε ήθελα να πάρει μία άδεια ή ήθελε να κάνει μία επιστημονική, γιατί είναι αυτά τα οποία λέμε τόσα χρόνια για κίνητρα, ο οποίος υπηρεθεί στο Καστελόριζο, στην Κάσο, στη Χάλκη και τα λοιπά, θέλει δύο πράγματα θέλει παραπάνω άδειες να του δώσουμε όχι να του κόβουμε τις κανόνε, να του δώσουμε και παραπάνω και να του δώσουμε και δυνατότητα επιστημονικής κατάρτισης και ενημέρωση, την οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να την έχει σε αυτά τα απομονωμένα νησιά